Κεφάλιον Γιώτα Γάμα. Στοιχεί ένα στο σενέα, 1. Καταυτή τη στιγμή που ομιλυ ο κύριο περι των σημείων των καιρών παρουσιάστησαν μερικοί, οι οποίοι του ανέφεραν δια του Γαλλιλέου που εισφάγιζαν στο ιερό και ανέμενεξε το αίμα των με τα μετασκυσία τα οποία αυτή κατά την ώρα τη τον προσέφεραν. 2. Και απεκρίθει ο Ισού και του είπε. Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι υπήρξαν αμαρτωλοί περισσότερον από όλους τους Γαλιλαίους και δι' αυτό έπαθαν αυτά και ήβραν ένα τόσο τέλο. τέλος. 3. Όχι σας λέγω. Δεν υπήρξαν αυτοί οι χειρότεροι. Αλλά ο θάνατός των συνέβηκε ως παράδειγμα σοφρονιστικών για σας. Διότι αν δεν μετανοήσετε, κι εσείς θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Διότι θα σφαγείτε όλοι από τον Ρωμαίον και θα καταπατηθεί υπαυτόν η Ιερ Οπότε και το αίμα πολλών από εσά θα αναμειχθεί με τα στη σα. 4. Ή εκείνοι 18 επί των οποίων έπεσε ο πύργο που ήταν χτισμένο η Σιλοάμ και του σκότωσε, νομίζετε ότι αυτοί σαν αμαρτωλοί και χρεώστε ενώπιον του Θεού περισσότερων από όλου του ανθρώπου που κατοικούν ει Ιερουσαλήμ. 5. Όχι, σα βεβαιώ. Δεν ήσαν αυτοί οι χειρότεροι. Αλλά έπαθαν εκείνοι για να σοφρονιστείτε εσεί. Και αν δεν δείξετε μετάνιαν, όλοι με τον αυτόν τρόπον θα χαθείτε, θα πτώμενοι κάτω από τα ερήπια τη πρωτεύούση σα. 6. Έλεγε δε αυτήν την παραβολή. Είχε κάποιο μίαν Σικήν φυτευμένη μέσα στο αμπέλι του, ει δηλαδή συνεχώ και κατέτος καλλιεργούμενον. καλλιεργούμενων. Και ήλθε και ζήτη καρπώνη σε αυτήν και δεν ήβρε. 7. Είπε δε προ τον Αμπελουργό. Ιδού. Έρχομαι τρία χρόνια τώρα και ζητώ καρπών στην σικήνα αυτήν και δεν ne Κόψε την ΣΥΡΙΖΑ. Διατί να πιάνει άδικα των τόπων και να αχριστεύει το μέρο αυτό τη γη, εις το οποίο θα ει δύνατο να φυτευθεί άλλο καρποφόρων δέντρων. 8. Εκείνο όμω απεκρίθηκε και είπε σε αυτόν: Κύριε, άφησε την και αυτό το έτο έω ότου κάψω γύρω από αυτήν και ρίψω σε αυτήν λιπάσματα. 9. «Κι αν μεν κάμει καρπών, έχει καλός. Την αφήνω μεν τότε και δεν την κόπτωμεν. Εάν όμως δεν κάμει καρπών, τότε θα την κόψεις εις μέλους ανευκαιρία. Έτσι θα συμβεί και με κάθε ράθιμον και αμετανόητον. Αναβάλει μεν ο Θεός να τον τιμωρήσει, αναμένον τη μετάνοιαν αυτού. Αλλά αν τελικό ο ομαρτωλός δεν επιδείξει καρπούς πνευματικούς μετανία, η οργή του Θεού θα τον χτυπήσει σκληρά». Τούτο το δε εμφανέστερον Αιγαίνοντο και επί τη Ιουδαϊκή Συναγωγή, η οποία επειδή εδείχθη μέχρι τέλου αμετανόητο και άκαρπο, παρεδόθη σε όλεθρον.